Με φέρνει η ζούρλια και ο σεβδάς δυο λόγους να μιλήσω. Και αρχίνησα το γράψιμον ο να γλενδίσω. Παίρνω χαρτί και μυρεκέπ με μια χαράν μεγάλη, διότι έχω πόνου στην καρδιάν και λάβρα στο κεφάλι. Πιάνω καλέμι και χαρτί δια να ιστορήσω πολλά ιστορίας άξια να τα διασαφήσω. Τι με έβραν βάσανα πολλά τον φετινό το χρόνο και μου εσκότασον τουνιάς. Και αράδα παλαβώνω. Τα μεγαλοδύναμε. Μη μου σκορπά στο νου μου. Διατη μου γίνει εχθρό του κεφαλιού μου. Και αρχίνει η καρδίτσα μου να βγάλει το τζεφιέρι. Πέλκιμ σκορπίσει ο πόνο μου και το πικρόν γκυδέρι. Θέλει η καρδιά μου να διηγηθεί τους πόνους και τα δέρτια. Που εποτίστη η πικρή φαρμακερά σερμπέτια. Και με παρακινείω σε βδάς, να πω κι εγώ καμπόσα κι ο πόνος ο πολλάς φοδρός να λύσω πια την γλώσσα, που βρίσκεται τόσο σφιχτά δεμένη η καημένη, και δεν η να μιλεί η πολύπικραμένη. Κι απέρασα το ούμπρι μου στις ρούμελιστα μέρη, κι αυτός που με γεράτησε το χάλι μου το ξέρει. γκρί μεγαλοδύναμε, κάμε μου μερχαμέτη, στα δέρτια και ένα στεναχμούς, και δός μου σε λιαμέτη. Αμέλη δώσε γιαραμπή σε όλου τους βεζηράδες, να κυβερνήσουν τον Τουνιά και μας τους Φουκαράδες. Τα θαύματά τους ιστορό και όλους τους γαζάδες, που κάμασι πολλά λαμπρό αυτοί οι Βεζηράδες. Με το καλέμιν ιστορό τα όσα είχον κάμει, Αρβανιτιάν και Ρούμελην τους έδωσαν οι Ζάμι. Τα γράφω τούτο το χαρτί τα κατορθώματά τους, τες νίκες τες πολλά λαμπρέ και ανδραγαθήματά τους. Α, ποέτα νον Ότέ τα χυλάκι μου και αίμα μου τρέχει μύτη. Ότι οι εχθροί τα λείπασα μου χάλασαν το σπίτι. Μου χάλασαν το σπίτι μου, μου πήραν και το βιό μου και τώρα θέλω ιατρικό στον πόνο το δικό μου. Δια τούτο πια σκοτίνιασε ο κόσμος διατεμένα. διατίχα στο κεφάλι μου πολλά γραφτά γραμμένα. Και αρχήνισα τα θαύματα του ξακουστού βεζίρι ίσως μου δώσει ιατρικών και εμένα του φακύρι. Του Κορώνας Βεζιράδων, πατέρο πολλά πλαγνικού όλων των φουκαράδων. Η στίχη που ακούσαμε. Με την πληθώρα άγνωστων λέξεων είναι από το μεγάλο έπος Αλιπασιάδα, που έγραψε ο Τρουκαλβανός Χατζής Εχρέτης ο οποίος μου εμφανίστηκε απροσδόκητα κάποια στιγμή ενώ διάβαζα ένα κείμενο του Εγκονόπουλου για τον Καβάφη το κείμενο αυτό του Εγκονόπουλου τελείωνος εξή. Ο Καβάφης δεν είχε ανάγκη να πει ότι είναι μεγάλος. Γιατί με τα ποίηματά του είναι σαν να μας λέει «Θέλε τα αριστουργήματα, να τα». Και συνεχίζει. Θυμίζει το χατζή σεχρέτ που τελειώνει την αλυπασιάδα του με τούτα τα λόγια. Χατζήσε Χρέτης τα ε τούτα τα μπεγέτια τα κείμενα δηλαδή, μπεήτια κατάλληγραφή όπου είχε με στην τσέπη του Χίλια χιλιαδες τέτοια. Και σχολιάζει ο εγκονόπουλος. Είναι δυσάρεστο για το Χατζίσεχρέτ ότι ήταν ποέτ κουρτιζάν, πράγμα που δεν θα ήταν ποτέ ο Καβάφης. Ο γραμματέας του Χατζίσεχρέτ, ο Παναγιώτης Αλωνίτογλου που ήταν αμφισεύς, δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει, διότι ο ποιητής είχε τέτοιο πλούτο λέξεων και εμπνεύσεων που όταν τον φώναζε και του υπαγόρευε, τον έπιανε πρεμούρα. Αυτή η πρεμούρα ήταν ο πρώτος πυνθύρας... για να δω ποιος διάβολο είναι αυτός ο μυστηριώδης ποιητής. Δεν υπάρχει κάποια πρόσφατη έκδοση των κειμένων του, της Αλυπασιάδας δηλαδή. Όποιος όμως θέλει μπορεί να τη βρει σε κάποιο τόμο της Βιβλιοθήκης Ιστορικών Μελετών, στις ιστορικές διατριβές του Σάθα, όπου και δίνονται ορισμένες εξηγήσεις. Διαβάζω το ουσιώδες κομμάτι... Από αυτές τις επεξηγήσεις. Επειδή θα μας περάσει και στην ουσία του θέματος. Εν <Κιάνει> <Κιάνει> <Κιάνει> του Αλή έζη ψωμιζόμενος τουρκαλβανός της χατίσε χρέτης και εκδελβίνου καταγόμενο, καταγόμενος Ούτος, πάντια γράμματος την Χάνον, πλην διαποιητικής πεπρικισμένος φαντασίας, καθυπαγόρευσιν αυτού του αλλή, εξήμνησε τα τετρόπεα και τα κακουργήματα του νέου του του Φαλάριδος. Ο Άγγλος περιηγητής Λίκ έλαβε γνώσην του ποίηματος του Σεχρέτη και ο λίγου στίχους αναλυτικός δημοσιεύων προτάσει τα εξής. «Επειδή η ποίησης, ένα παιδεύτο της κοινωνίας κατά Γενικώς προηγείται του πεζουλόγου, ως διήγησης γεγονότων ή κατορθωμάτων ατόμων, ουδέν το καταπληκτικόν, εάν και μεταξύ των Αλβανών ευρεθεί ότι οι επράξεις του ήρωος αυτών αλλή εξιστορήθησαν διαστίχων. Το ποίημα, του οποίου επρομηθέθην χειρόγραφων αντίτυπων, αποτελείται εκ 4,500 χιλιάδων στίχων πολιτικών, δηλαδή οι αμβικών δεκαπεντά σύλλαγων. Μολονότι δε, είναι το σού των βάρβαρων, την στιχουργίαν, την φράσιν και το αίσθημα, αντάξιον δε προ τα εξεικονιζόμενα κατορθώματα, θεωρηταίον κατά πάσα πιθανότητα, ως το αυθεντικότερο μνημείο της ζωής του αλλή. Ο συγγραφεύς είναι αλβανός της μουσουλμάνος, γινώσκον μόνον την τοπικήν ελληνικήν διάλεκτον της Αλβανίας και τον πέριξ αυτής. Άνευ τη ελληνικής μαθήσεως, ου αλλουδέ και τους ιδίους στίχους να γράψει ικανός. Όθεν η γλώσσα του ποίηματος καλώς αντιπροσωπεύει την κινήν διάλεκτον των μερών εκείνων. Η διαλεκτική ιδιότης του συνίσταται εις την συγνή χρήσην τουρκικών λέξεων, προερχομένων ουχή τόσων εκ της μεγάλης γνώσεως της γλώσσης ταύτης παρά των μουσουλμάνων τη Ελλάδος και Αλβανίας, όσων εκ των τουρκικών ηθών και εθήμων Άτινα υπήρξαν οι συνέπεια της αλλαγής της θρησκείας μεταξύ των Αλβάνων. Κι αφού κάνει μια μικρή πυρουέτα, ο Λίκ τελειώνει και επανέρχεται ο σάθας τώρα, ολοκληρώνοντας το πορτρέτο του ηρώα του. Καθάμι διηγήθη ο μακαρίτης Αθανάσιος Λιδωρίκης, επί πολλά έτη διατρύψα εν του αλή, τετιμημένος το αξιώματι του σφραγιδοφύλακος, ετέρπετο ατράπης ακούων το του αναγυνοσ των οποίων Πολάκης διέτασε να προσθέσει λεπτομέρειη άντινα, διαφυγούσαν την προσοχή αυτού. Εσκόπη δε μάλιστα, ή να και δια του τύπου εκδώσει αυτό, και προς τούτο είχε παραδώσει το χειρόγραφον ήστινα των εν λογίων προς επιθεώρηση. Αν δε, πολλάς τούτο υπέστη προς τα Διότι το «μεν υποτουλίκ» ληφθέν αντίγραφον, αποτελούμενον εκ 4.500 στίχων, Τελευταία στην καθηπόταξη του Σουλίου, το 1803, δηλαδή. Το ΔΕΕ, τη Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών περισοζόμενων Χειρόγραφων, ή και εν μέρει ελιπές συγκείμενων εκπλέον των 10.000 στίχων, φτάνει πέραν της καταστροφής των Καρδικιωτών, δηλαδή το 1812. Εν το πρώτο, μνημονεύεται και ο καθιπαγόρευση του Χατζή Σεχρέτη, γράψα στο ποίημα Παναγιώτη Σαλονίτογλου. Το ΔΕ, ημέτερων Χειρόγραφων, Κλεί ούτο. Χατζή σε χρέτη τάκαμε ετούτα τα μπείτια, όπου και στην τσέπη του χίλιε χιλιάδε τέτοια, τι εξήντα χρόνου τόκαμα τα λίπασα χισμέτη, κι ώρα την ώρα καρτερό μη βγό σε και τσιρακλίκι καρτερό με μια χαρά μεγάλη κι αλίπασα επρόσταξε τα μάτια να μου βγάλει. Αγαπημένα του Θεού, του δίκιου του Ραχμάνι. «Μέσα στο τεβαρύχι σου, σου το καμαμπεγιάνι». Κι αλείπασας, αδύνατον να μαφίκι. Κι ώρα την ώρα καρτερό, να ειδώ το τσιρακλίκι. Για του Θεού τον ορισμό, για του Θεού τη χάρη. Ο σκλάβος σου, βεζίρι μου, γυρεύει να τημάρει. Δεν είναι μεγάλη υπόθεσης, τα λείπασα το τζάκι, τι από την πίν ο σκλάβος σου, εγίνει και χελιάκι. Γιατί έχω δώδεκα ψυχές, εμένανε τηρούνε, και ακόμα από τον αλίπασα μουράτι καρτερούνε. Αντζήσε χρέτης απεβίωσε ο λίγα πρώτου θανάτου του αλλή εν Αλβανία εν θα ελεηνός απέζει έκτινο θέσεως ή να πίλαυσε συνεχώς παρενοχλών τον φιλάρπαγα και ανελεήμωνα ήρωα του ποίηματος του. Το ερώτημα όμως που παραμένει ζωντανό είναι η σύμφραση μέσα στην οποία τον ανακάλυψε και όχι τόσο όσον αφορά τον εγκονόπουλο. Νομίζω ότι είναι μάλλον προφανής η ελαφρώς χιουμοριστική παραπομπή του εγκονόπουλου μέσω της πρεμούρας του Σεχρέτ στην έμπνευση, δηλαδή στην προμάμη της αυτόματης γραφής των υπερεαλιστών, στην μανιακή γραφή, όπως τα έλεγε ο Πλάτων όμως ο συνειρμός με τον Καβάφη είναι βαθύτερος και πιθανόν και υποσυνείδητος. Γιατί εδώ έχουμε πάλι μία περίπτωση όπου ήμεθα όλοι ένα κράμα, όπου τα ελληνικά αναζωογονούνται όντας σε επαφή με άλλη γλώσσα. Έτσι, αν η μια όψη του νομίσματος είναι οι παράξενες χρήσεις του ποιητικού λόγου, οι χρήσεις που τώρα πια έχουν εξαλειφθεί και όπου ο εγγονόπουλος τις επαναφέρει στο προσκήνιο, όπως το να γράψει κανείς, ένα αυλικό έπος αντί τα τυπικά λυρικά πείματα στα οποία εμείς έχουμε περιορίσει τον ποιητικό μας ορίζοντα, η άλλη όψη του νομίσματος είναι η συναρπαστική περιπέτεια των ελληνικών στα σημεία όπου κάθε επιφύλαξη έρεται και όπου οι λαοί, οι γλώσσες, οι θρησκείες ανακατεύονται σε ένα χωνευτήρι από το οποίο πάντοτε τα ελληνικά βγαίνουν τροποποιημένα αλλά και ξαναγεννημένα κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι το πολιτικό στίγμα του Καβάφη, πούμε, το οποίο θα δούμε ευκρινέστερα την επόμενη φορά.